Στοιχεί 21 ως 39. Θεραπεία του Δαιμονιζομένου στην Καπερναούμ τη πενθεράς του Πέτρου και άλλων. 21. Και μπαίνουν στην Καπερναούμ, και αμέσω κατά το πρώτον μετά την άφηξη του Σάββατον εμβίκαινε στην συναγωγή και δίδασκε. 22. Και θαύμαζον πολύ για την διδασκαλία του, διότι δεν εζήτησε να στηρίξει εκείνα που έλεγε ει αμαρτυρία ανεγνωρισμένων ραβίνων, όπω έκαναν οι γραμματεί αλλά δίδασκεν ως διδάσκαλος που ελάμπανε γνώση της αληθείας κατευθείαν από την θεότητά του, και είτο αυτός έγκυρος και αυθεντική πηγή της αληθείας. 23. Και είτο στη συναγωγή τους ένας άνθρωπος που το από την δύναμη πνεύματος ακαθάρτου και πονηρού. Και φώναξε ο άνθρωπος αυτός, 24, και είπεν «Αφησέ με, τι κοινών υπάρχει μεταξύ ημών και σου Ιησού Ναζαρινέ». Ήλθε να μας διώξει από αυτήν την ευχάριστον κατοικίαν μας και να μας αποπέμψεις στην την Άβυσον και με τον τρόπον αυτόν να μας καταστρέψεις Σε γνωρίζω ποιο είσαι Είσαι ο Μεσσίας, ο κατεξοχινάγιος τον οποίο καθηγίασε και καθιέρωσε εις το έργον αυτού ο Θεός 25 Και τον επέπληξε ο Ιησούς και είπεν Κλείσε το στόμα σου και έβγα από Αυτόν 26 Και αφού το πνεύμα το ακάθαρτον με σπασμού και την αγμού στον έριψε κάτω και έκραξε με φωνήν μεγάλην, ευγήκεν από αυτόν. 27. Και κατελήφθησαν όλοι από μεγάλην έκπληξην, ώστε να συζητούν μεταξύ τους και να λέγουν «Τι μεγάλο θαύμα είναι αυτό! Και τι είναι η νέα αυτή διδαχή!» Πραγματικός θαυμαστά και πρωτοφανή είναι ταύτα, διότι με εξουσίαν και δύναμη όχι μόνον διδάσκει, αλλά και στα πνεύματα τα πονηρά και κάθαρτα και τον υπακούν, 28. Γρήγορα δε εδώ η φήμη του ως μεγάλου διδασκάλου και πρωτοφανούς θαυματούργού εις όλα τα περίχωρα της Γαλιλαίας. 29. Και αμέσως αφού εμβγήκαν από την συναγωγήν ήρθαν μαζί με τον Ιάκωβον και τον Ιωάννην στο σπίτι του Σίμωνος και του Ανδρέα. 30. Η πενθεράδε του Πέτρου ή το κατάκι από πυρετόν και αμέσω του είπαν δι' αυτήν ότι είναι ασθενή. 31. Και αφού επλησίασαιν ει το κρεβάτι τη, την έπιασε από το χέρι και την εσήκωσε. Και αμέσω την αφήκαινε ο πυρετό, και επειδή δεν ίστανε το ουδέ την παραμικράν εξάντληση του υπηρέτη. 32. Και όταν έγινε νεσπέρα και έβησε ο ήλιο, του έφεραν όλου του ασθενεί τη περιφερία εκείνη και του κατεχωμένου από δαιμόνια. 33. Και όλοι οι κάτοικοι τη πόλεω είχαν μαζευθεί πλησίων τη θύρα τη οικία του Πέτρου. 4. Και θεράπευσε πολλού που έπασχονταν από διάφορα είδη ασθενεία, και πολλά δαιμόνια έβγαλε από εκείνου που υπέφεραν από αυτά. Και δεν άφηνε ο Ιησούς τα δαιμόνια να ομιλούν, διότι τον εγνώριζαν ότι είναι ο Χριστό, και μαρτύρουν περί τούτου είτε για να φαίνονται σύμμαχοι και συνεργάτε του, και ύπουλα να ελκύουν την εμπιστοσύνη του κόσμου, είτε για να προκαλέσουν παράκαιρον συναγερμών του λαού υπέρ του Ιησού, που θα δημιούργει πειρασμού και εμπόδια στο έργον του. 35. Και το πρωί, πολύ πριν ξημερώσει, όταν ακόμη το κατασκότεινα, αφού σηκώθη, ευγήκε και πήγαινε τόπον έρημον και εκεί προσήφιε το. 36. Κέταξαν κατόπιν του ζητούντε να τον εύρουν ο Σίμων και η συντροφή του. 37. Και αφού τον ύβραν, λέγουν αυτόν ότι όλοι σε ζητούν. Έλα να συνεχίσει την επιτυχία σου και μην ψυχραίνει τον ενθουσιασμό του πλήθου. 38. Και εκείνους τους είπεν «Ας στα γειτονικά μεγαλοχώρια για να κηρύξω και εκεί, διότι δι' αυτό από την πόλη και ήλθον εδώ, για να συνεχίσω προς τα χωριά αυτά την περιοδία μου». 39. Και ξεκολούθη να κηρύττει στα συναγωγάστον εις όλη την Γαλιλαία και να βγάζει τα δαιμόνια από τους δαιμονιζομένους που του έφερναν.